Του κάνει το κέρασμα ο Χατζη Νικολάος σήμερα πρωί πρωί, έτσι. Τι. κάνει; Την Άννα Μισελ, ρε. Έχει, κολλήσει με την Κόμενα, ε. Την αγαπώ. Είναι καλό κορίτσι. Τόσο καλό που τη διόρισε επί του τύπου ο Πρωθυπουργός μα ο κύριος Σαμαρέας. <στις> Α, ναι, ναι, ναι. Σε κέρασε, και εντάξει. Και τον ευχαριστώ θα... πολύ. Εντάξει, τώρα γιόρταζε κιόλα, sorry. Έγιόρταζε, εντάξει. Το... Άμα δεν κέρασε τη γιορτή του, ποτέ. <στις> κέρασε, κέρασε. Τι... Πώ του ξέφυγε αυτή του Καρατζαφέρη τόσα χρόνια και δεν την έδωσε κι αυτή το πακέτο στο Σαμαρά. Έδωσε τα φιντάνια τα άλλα τα καλά. Αυτή, πώ του ξέφυγε, ναι. Αυτή ήταν από άλλο κομματικό Σολίνα. Ήταν σαν τη Χρυστοφυλοπούλα. Τώρα <στις> να μου πει κι αυτή την έχει βαφτίσει ο κοκό. Βασιλικό ο Καρατζαφέρη. Ναι, περίεργο. Δεν είναι ότι δεν την ήξερε, δεν θα την είχε εκτιμήσει μάλλον. Καλημέρα γορήνα. για μια ένδυση πήρα. Έλα. Λοιπόν, λέει ψάχνω το σκουναράκι, απ'χθέ δεν εμφανίστηκε στην βουλή, ξέρω εγώ και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι τον έχουν απαγάγει και ζητάνε λίτρα για να μην τον κάψουνε. Να μην τον κάψουνε. Να μην τον κάψουνε, ναι. Λοιπόν. Να πληρώσουμε, να πληρώσουμε. Να κάνω μια παράδοση. Να μην τον κάψουνε, να πληρώσουμε. Είναι κρίμα να μην μείνει τίποτα. Όποιος μπορεί, από ένα-δύο λίτρα δεν δίνει, παιδιά, μπα Καλά, ξέρει που έχει φτάσει βενζίνη. Να δώσουμε λεφτά να μην τον κάψουμε. Να γίνει κάτι άλλο. Μην γίνει τίποτα άλλο. Κάτι και αυτό είναι καλό. Να υπάρχει τουλάχιστον στην ιστορία το σκάλπ του Στουρνάρα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν για κάτι άλλο. Τι θα λέμε, ότι υπάρχει ένα τασάκι με τη στάχτη του. Αγώ το πρωί για την κατανάλωση του γιαωριού λέει ότι έχει πέσει. Αν θέλουν να δουν την υπερκατανάλωση, α βγουν στον δρόμο για τα 300 εκατομμύρια που είναι αυτή τη στιγμή στην Βουλή. Θα το χαριστούμε και εμεί τουλάχιστον. 15% φορολογία ρε φίλε. Είναι δυνατόν δηλαδή ο Σουρνάρας 15% φορολογία. Ε όχι ρε που να πούμε, ε, όχι. Ξέρεις σε ποιους ε, στους εφοπλιστές και στους βιομηχάνους. Τα έλεγε ο Μπογιόπουλος προηγουμένως. Μισωτή συνταξιούχη στο 35%. Ε βέβαια, πώς να μην αυξηθούν οι εκατομμύριο λέει στην Ελλάδα 11%. Με 15% μόνο φορολογία και εγώ θα γίνω εκατομμυριούχος. Ο αστυνομικό που σκότωσε το παιδί, πού βρίσκεται, τι κάνει, για να μα λέτε. Ε, για τρία-τέσσερα χρόνια έπαιρνε κανονικά το μισθό του. Ναι, ναι. Κάπου εκεί, στα τέσσερα χρόνια, αποφάσισαν ότι δεν το δικαιούται πια και τον διώχνουν από το σώμα. Mm -hmm. Κατά τα άλλα, φυλακή. Α, είναι φυλακή δηλαδή. Για λίγε ακόμα εμφανίσει, μην νομίζει. δεν μου λε κάτι, το... ο μικρό Αλέξανδρος. ξέρει ε... τι καλό παιδί που ήταν. Εγώ ναι. Δηλαδή? Να έχω και αποδείξεις. Ποιες είναι? Ο πατέρας του και η μάνα του χωρισμένοι. Και ο πατέρας έμενε με την αδερφή του και η μάνα με το γιο. Λοιπόν, το παιδί το είχε κάνει κολόπεδο η μάνα. Από τρία ιδιωτικά σχολεία το είχα διώξει. Και τι θες να πεις με αυτό ρε κάθαρμα της κοινωνίας καθήκη. Ε? Τι θες να πεις με αυτό. Τι πάτε της πω, κοινωνίας που το... κακόψω το παιδί, φωνάχης. Παιδί, Πες μου το τι το θες παιδί, να πεις με αυτό. Το Ό, παιδί ό,τι παιδί τι. τι. Βρε ζώο. Πάτε της κοινωνίας. Τον τι. σκότωσε σε Και... Και εσύ μου συζητάς οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άλλο. άλλο τι άλλο, άλλο, άλλο αυτό βρε καραγκιόζι. Άχι στο άλλο. διάλο από το χάμο. Αποστολή. Έλα. Γεια σου τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν πήρα να σου πω ότι σαν ο στην πλατεία ήταν η, πι η πιτσιρικαρία και έπεσαν οι μαθητές και πέρασαν δύο μοτοσικλέτες με του με επάνω και άρχισαν να τους βρίζουν Αφού δεν τους πυροβόλησαν καλά να λες Και τους λένε ανε μπάτσι, γουρούνια δολοφόνη Αυτά αντίσταση. άντε γεια Αυτό ήταν η αντίσταση Έτσι και τι άλλο κάνανε ται, οι μαθητές του Δημοτικού Ξέρω εγώ τους πετάγαν πέτρες Δεν είχε πέτρες επάνω η πλατεία Μια μπάλα μπάσκετ κάτι Ναι είχε Πάνω στο μηχανάκι αυτός άμα φάει μια μπάλα μπάσκετ πάνω στο κράνο θα χάσει την ισορροπία θα γίνει δουλειά Ναι Βεβαίως καταδικάζουμε τη βία από όπου προέρχεται ακόμα και από το πεντάχρονο από το οχτάχρονο Ε Όχι, επειδή δεν την καταδικάζουμε τη βία την, την καραμπινάτη Εγώ προτιμώ να ανασπραφούμε εναντίον του πραγματικού εχθρού Με βία? Βία Ντροπή Ποτιά και τσεκούρι Αυτά έκανε και ο Nelson Mandela και τάδες τώρα Το όφαγε το κεφάλι του Α ας πρόσεχε Λόγω του, του θανάτου του, του Μαντέλα ήθελα να, να έχω μια απορία και μια περιέργεια. Θέλω να δω την ανακοίνωση της χρυσή αρχή για τη μεγάλη αυτή απώλεια. Απόλυα, άρα... νομίζω ότι η Χρυσή yeah. Αυγή ξέρει ποιο είναι ο Μαντέλα. <laughs> η <laughs> Χρυσή <laughs> Αυγή είναι... λέει ένας μαύρος από την Αφρική. <laughs> ναι, άρα είναι ένα... Άλλος ένας... μαύρος που ήταν φυλακή. άνθρωπο που ήθελε να γίνει και πρόεδρος ο κόλο του. Ναι, <laughs> ακριβώς. Τέτοια. Ναι, ήθελα να σας πω το εξής. Πριν από πολύ καιρό, δηλαδή κάναμε μερικούς μήνες, είχε γραφτεί στο λοιπόν ότι η μητέρα του Γρηγορόπουλου έκανε ένα παιδί με το δικηγόρο της. Λοιπόν, από αυτή την υπόθεση έκλεισε δύο σπίτια των αστυνομικών, έγιναν τόσες καταστροφές, αυτοκίνητα, σε μαγαζιά, σε αυτά, Αξίζει τον κόπο. Αυτό να μου πείτε εσείς Αν αξίζει τον κόπο, ποιο. Αυτή όλη η ιστορία που γίνεται. Που κατεβαίνουν τα παιδιά στου δρόμου και. Αλλά γι' αυτόν και μόνο κλείσανε κάποια σπίτια. Για αυτόν. Κλείσανε σπίτια. Ε, τα σπίτια σ... να θυμίσω. Τα... Ζω. Δεν είχε καμία αυθήνη, ζω, να σου θυμίσω παιδί. τα σπίτια έκλεισαν. Ναι. Επειδή ο Μπάτσο σκότωσε τον Γρηγορόπουλο. Ναι. Το σπίτι του Γρηγορόπουλου δεν έκλεισε. Και τι ήθελε να παιδί αυτή αυτήν ηλικία στο Πολυτεχνείο τέτοια ώρα. Πιο Πολυτεχνείο, Μωρίτα, εξάρκεια ήταν. Πιο Πολυτεχνείο. Καλά δεν έκανε. Αλλά τον αστυνομικό δικαιολογή. Δεν τον δικαιολογώ. Είπαν δεν έκανε Θέλετε καλά. να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ναι. Ποιο συμπέρασμα. Πρώτον, ότι ακούτε σφαγιανάκι. Δεύτερον, μια χρυσή αυγή θα μα σώσει. Α, μπορεί και αυτό. Ήμουν σίγουρο. Δεν αποκλείεται, αλλά να μου πείτε το εξή. Είμαι Καλό ψόφο να έχετε. Δε... Τι την έβγαλε αυτή την κολόγρια μεσημεριά τότε. Για να γουστάρετε. Τι να γουστάρετε. Για να δείτε να... τι τραβάω μάρα, κάθε μάρα, μεσημέρι. Και εμεί τι φταίμε, ρε μάρα. Εγώ τι φταίω, ρε μάκκα. Δεν πληρώνεσαι, ρε. Εγώ τι φταίω, ρε, μάρα, που του βλέπετε δίπλα σα ψωνίσετε στο ίδιο σούπερ μάρκετ και δεν τη κάνετε μια με την κονσέρβα να τελειώνουμε. <laughs> Λες, Εγώ τι φταίω. Και κάθε και παίρνει τηλέφωνο μετά σε μένα. Ε, εσύ πληρώνεσαι, άντε γεια. Θέλω να σε πληρώσω για να τη σπάσω λαρίκι να σε πληρώσω. Σε ποια δημοκρατία ζει ακριβώ η κυρία που σε πήρε τηλέφωνο, Σε μια δημοκρατία που δεν έχει τάξει του νομοθετικό περιεχομένου ούτε του πεντεντέριδε τη τους στην αστυνομικοί. Η κυρία αμφιβάλλω αν ήξερε τι σημαίνει δημοκρατία. Μάλλον δεν ήξερε. Ούτε κάθε φορά που θέλει ο κόσμο Το πιο κοντινό σε δημοκρατία που μπορεί να έχει η κυρία είναι η εφημερίδα. Ha <laughs> ha κατα... Αν κρίνει ποιοι γράφουν εκεί μέσα, κατάλαβε πόσο δικαιολογεί τον τίτλο τη. Άκουγα εδώ το Real Digital, αυτό που βγάζετε εκεί και λέει ο άλλο για το Facebook κτλ. Λέει: Υπάρχει λοιπόν στην Αμερική ένα γκατζετάκι, ένα ρολόι που το φοράνε τα παιδάκια και άμα μπουν σε επικίνδυνη ζώνη, ειδοποιεί του γονεί ότι μπήκαν σε επικίνδυνη ζώνη. Τι επικίνδυνη ζώνη δηλαδή, Δεν ξέρω. Α πούμε αν ήταν στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Αν το παιδί τη πλησιάζει στη σταδίου με ένα μάρμαρο στα χέρια, είναι επικίνδυνη ζώνη. Τι θεωρείτε. Α πούμε, ας πούμε, ας πούμε. Ναι, ας πούμε, ναι, πλησιάζει σε κανένα αστυνομικό τμήμα, πλησιάζει ξέρω, στα εξάρχεια. Στα εξάρχεια. Στα εξάρχεια μπορεί να το πει είναι επικίνδυνη ζώνη γιατί. Ναι, δεν ναι, ξέρεις ναι. ποιος αστυνομικός μπορεί να στην ανάψει ανά πάσα στιγμή Θέλω να σου καταγγείλω κάτι Άντε. Η κόρη μου πηγαίνει στο 26 το Λύκειο στο Κολονάκη και προχθές εχθές μάλλον είχε μια συνομιλία με τον καθηγητή που τη κάνει θρησκευτικά ο οποίο έπιασε μια συνομιλία για του ομοφλοφίλους και επειδή η κόρη μου έθεσε αυτό σαν ρατσιστικό γεγονός δεν την άφησε να μιλήσει και δεν την άφησε να μιλάει γενικά δηλαδή επειδή έχει ένα, ένα πνεύμα πιο ελεύθερο από ό,τι έχουν εκεί μέσα Ο θρησκευτικός όλα αυτά? Ο θρησκευτικός Εντύπωση είναι μου κάνει Και είναι, και και είναι και κάνει. Είναι πολύ μπροστά αυτοί οι άνθρωποι. Κυρίω πραίω... αυτοί που διδάσκουν θρησκευτικά. Ναι, και του είπα ότι είναι ανώμαλοι αυτοί οι οποίοι. είναι και υποστηρίζουν και του ομοφυλοφίλου δηλαδή βασικά. Είναι και ανώμαλοι όλοι. Κανονικά θα έπρεπε να την αποβάλει κιόλα. Πώ πρέπει να την δράσει Και θα ήταν το χειρότερο. Να μην τη επιτρέψει ποτέ ξανά να παρακολουθήσει το μάθημά του. Αυτό θα ήταν πολύ κακό για το παιδί. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι εγώ πίσω. Μάλλον το σκέφτομαι αυτό εσύ πρέπει να το κάνει. Να σου πω Μήπω να μην γεμίσει κι εσύ το μυαλό του παιδιού σου με βλαγει. Το παιδί μου έγινε στο πάτε... σχολείο και δήλωσε ότι το παιδί σου δεν πιστεύει να μην κάνει το μάθημα των θρησκευτικών. Έχει Ήδη κάθε από... δικαίωμα. Ήδη από πέρσι το παιδί μου σε αυτό το σχολείο το φάβουν και το βάζουν μικρότερη βαθμολογία, επειδή είναι ένα νίσιο και ένα πνεύμα το οποίο μπορεί και μιλάει και τα λέει στα ίσα. επειδή είναι ένα ελεύθερο πνεύμα. Ε, για όλου αυτού που λένε στα κανάλια, να αναρωτιούνται αν, αν καταλαβαίνουν τι του γίνεται, αυτοί που μα κυβερνάνε. Μια χαρά καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μπροστά. Έχουν φροντίσει ήδη να μην πα τίποτα ο Δεν θα πάρει κανένα σύνταξη. Mm. Και πώ το βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωή των Ελλήνων. Ε, πόσο είναι, 70, 80, 75 79,6. Τι λε. Όπου πάει η Τρόικα, πέφτει 10 χρόνια περίπου. Το ήδη έχει πέσει 3. Θα πάει γύρω στα 69,6. Τη σύνταξη την πάνε στα 67. Κάνω και 5-6 χρόνια να στη δώσουνε. Θα την πάρεις στα θυμαράκια. Καλά είναι. Καλά είναι. Δεν θα την πάρεις ποτέ. Πώς θα την πάρεις. Φού είπαμε θα την πάρεις στα θυμαράκια. Πλήρωνε μαλίκα εσύ τα τα μία. Εμένα είπες μαλίκα μαρή. Όχι εσένα αγάπη. Γιατί εγώ δεν είμαι. Gallery, το μέσο Έλληνα λέω. <Ρι> Ο μέσο Έλληνα είναι μαλίκες. <ΟΡι> những... Έλα. Άκουσα σήμερα ότι βγήκε στο προσκύνη του Διαματοπούλου. Καλύπτεσαν, δηλαδή ξαναφανήστηκαν. Τι να κάνει και Διαματούλου. Ξεχασμένη ήταν. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι έλλειο. Τόσα χρόνια συνεργασία. Την ξεχνά έτσι τη Διαματούλου. Δεν έρευσε συνέντευξη. Τι είπε η Διαματοπουλού. Είχε να πει η Διαμαντοπουλου. Πόσο καλά τα κάνει, τι είπε. Τη Διαμαντούλου και κάποιο άλλοι. Άφησε λίγο καιρό να περάσει να φανείξε πλημμένη, καθαρή. Κάνει αυτά τη μπακογιά αυτά και αυτή. Ευχαριστώ την είχα κάνει με λαφρά επιτυματά και Να είναι υπόδικοι. Σήμερα έπρεπε να δικάζονται. Ξεθάρεψαν, μυρίζονται εξουσία και τους βλέπεις και βγήχες στο προσκήνιο. Ωραία να και η Παπανδρέου και όλα αυτά τα βρωμερά όντα που ψήφισαν το πρώτο... Εσύ νομίζεις δεν δε θα βγουν. Ότι τι θα τους κρατήσει, τσίπα. Σε χαιρετώ. Ε, με αφορμή την σημερινή επέτειο να σου πω κάτι που έλεγε ο Χατζηδάκης τότε που είχαν αθωωθεί οι δολοφόνοι του Καλτεζά. Ήταν στο σπίτι του Δημήτρη Χόρν και κάποιοι καλεσμένοι εκεί συζητούσαν και έλεγαν ότι ορθώς αθωώθηκαν οι δολοφόνοι του Καλτεζά γιατί βρισκόταν σε άμυνα. ...ποτίθετε. Και λέει ο Χατζηδάκη, όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ένα παιδί που εξεγείρεται απέναντι στην εξουσία που το βιάζει καθημερινά και σε έναν αστυνομικό που τραβάει το όπλο του, θα είμαι πάντα με το παιδί. Γιατί αυτός είναι το μέλλον μου. Ο αστυνομικό θα έπρεπε να έχει ορθή κρίση για το πότε θα χρησιμοποιήσει το όπλο του και πότε όχι. Και αν δεν μπορεί, τότε να το αφήσει στην άκρη και να παρατηθεί. Τον Αλέξη τον σκότωσε ο Κορκονέας, έτσι βγήκε και το, η απόφαση. Το 13χρονο το κοριτσάκι και τους άλλους δύο φοιτητές πέρυσι με το Μαγκάνι ποιος του σκότωσε. Θεωρώ τεράστια πρόκληση να φωνάξει τα Χριστούγεννα του φακιά να έχετε ένα πολύ ωραίο διάλογο. Δεν κάνουμε διάλογο, φίλε μου, με αυτού. Αυτή δεν είναι για να κάνει διάλογο. Γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Αυτοί δεν θέλουν δημοκρατία. Όχι, όχι. Ο, δι ο, ο διάλογο δεν είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία, αλλά να κάνει διάλογο με τον Ντουβάρη έχει νόημα. Δεν είναι δημοκρατία. Αυτό μονόλογο θα είναι. Ε, τότε γιατί φωνάζει τον Άδωνη. Γιατί στο... ο Άδωνη έχει ανοιχτό πνεύμα. Ένα πάνε... άνθρωπο που του κόβει. Δεν το, το σώνει με τίποτα. Να... Έλα γεια. Ε, Αποστόλη, εσύ που τα καυτηριάζεις όλα και τα λες όπως είναι ε, Όχι και όλα Όλα, όλα Όχι, νομίζω όλες. Όλες. Στου 300 που έχουν το αφορολόγητο και οι μισθάρε είναι μισθάρε, που αυτοί στο κάτω-κάτω τη ροφή φταίξανε για την κατάσταση που είμαστε τώρα. Εσεί δεν φταίξατε, αυτοί φταίξανε, μάλιστα. Εγώ φταίω. Α, ευθύνη εσύ δεν αναγνωρίζει εσένα. Μόνο οι άλλοι φταίνουν, μάλιστα. Δες τίποτα, φώναξε μωρέ γι' αυτό. Τα καθήκια. Αυτοί φταίνουν, αλλά και να φύγουν, κάποιου άλλου όμοιου θα ψηφίσει. Άστο. Όχι, δεν θα κανέναν, δεν θα ψηφιστε. Α, το υπόσχεσαι, το υπόσχεσαι. Θα ψηφίσω Ανταρσία oh. Αυτούς θα ψηφίσω Αυτούς τους 300 όλους δεν τους Ε, hey, Τους ψήφισες όλα να έπρεπε και δεν υπήρχε ανταρσία hey, Αυτοί που τους ψηφίσανε καλά να πάσουνε.